Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια στέγη για όλους τους αδύναμους. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ανεκτή γιατί είναι επιλεκτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιλέγει τα θύματα της όπως αυτή νομίζει ότι πρέπει να επιλέξει. Γιατί έτσι δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ των ονείρων των Ευρωπαϊκών Λαών, ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια στέγη για όλους τους αδύναμους. Εύχομαι αυτό το μήνυμα της σημερινής μέρα να περάσει σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες και ιδιαίτερα στο Βερολίνο. Είπε ο περιφραγμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας, λίγο πριν είχε γίνει η παρέλαση, ήταν μόνος του... Ερημιά, Σαχάρα γύρω-τριγύρω, δεν υπήρχε λαό. Υπήρχαν στα 5 χιλιόμετρα κάποιοι γονεί, ξέρω εγώ, φίλοι των παρελάσεων που θέλανε να παρακολουθήσουν. Γύρω-γύρω η πολιτική ελίτ, κομμάτι τη πολιτική ελίτ, τώρα έχει βάσει σιγά-σιγά με τρέξει τι παρελάσει. Κάτι παρατρεχάμενοι εκεί, νομάρχε, παρανομαρχαίοι. Και παραδίπλα χιλιάδε αστυνομικοί για να φυλάνε τον πρόεδρο ώστε να γίνει αυτή η παρέλαση. Αφού έγινε όλο αυτό το σκηνικό, βγήκε κάτω και στηλίτευσε τώρα. Τη Γερμανία, την επιλεκτική στάση τη Ευρώπη, είπε τα δικά του και αμέσω μετά, αφού τα είπε όλα αυτά ο περιφραγμένο πρόεδρο Δημοκρατία, πήγε στο προεδρικό μέγαρο και ζήτησε να μάθει αν έχει να υπογράψει καμιά πράξη νομοθετικού περιεχομένου παραπάνω, κανένα νομοσχέδιο τη Τρόικα εσωτερικού παραπάνω, καμιά εντολή τη Τρόικα εξωτερικού, όπω έχει κάνει τόσο καλά, τόσο υπάκουα τα τελευταία τρία χρόνια και αυτό. Έχει μπει στο κάδρο όλων αυτών των Ελλήνων ηγετών που καθορίζουν την τύχη αυτής της χώρας σύμφωνα πάντα με τις εντολές της Τρόικας εξωτερικού οπότε ό,τι και να πει με τις δηλώσεις του, με την γλώσσα του σώματος νομίζω δεν πήθη κανέναν ούτε και τον εαυτό του η μόνη στιγμή που έπεσε ο πρόεδρο ήταν πέρυσι πότε ήταν πρόπερση, πέρυσι που είχε δακρύσει και είχε πει ότι ήταν αντάρτης από τα 15 του κατά της Γερμανίας αυτά από τη χθεσινή παρέλαση Αυτό ήταν ο πρόεδρος, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος σε αυτή τη χώρα, υπάρχει και το ευρώ. Η σταθερή άγκυρα, στην οποία πριν να είμαστε αγκυροβολημένοι, είναι το ευρώ. Αλλιώς, χαθήκαμε. Young, learning, learning. On, turn and, turn and. <συρίζα> ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απειλή για το ευρώ. Σε ευχαριστώ, <συρίζα> Βανίγερο. Η σταθερή άγκυρα, στην οποία πρέπει να είμαστε αγκυροβολημένοι, είναι το ευρώ. Εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Σας ευχαριστώ, Βανέγιε. Νάντως και ο Αλέξης, βάλαμε όλους όσους θέλουν το ευρώ, τους βασικούς δύο, τον ήν προθυπουργό και τον εν προθυπουργό Πρωθυπουργό της χώρας, για να ξέρετε ότι Όλα είναι μια χαρά, έτσι όπω έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στην γωνιά τη Ευρώπη, αυτή, σε όλη την Ευρώπη. Ποια γωνιά? Ότι υπάρχουν δύο βράχοι σταθεροί υπέρ του ευρώ. Είναι ο Σαμαρά, αλίμονο, είναι ο Τσίπρα. Δύο φορέ αλίμονο. Δεν μπορούσε να συμβεί αλλιώ. Πολλοί συζητάνε, βγαίνουν, λένε στα παράθυρα, στα ραδιόφωνα αναλύσει ότι η Ευρώπη κλονίζεται. Είναι ένα λάθο, τεράστιο αυτό. Δεν ισχύει. Μείνετε ήσυχοι και από αυτή την πλευρά. Η Ευρώπη τα πάει μια χαρά. Την έχουμε σώσει εμεί, οι Έλληνε στην Ευρώπη. Η μεγαλοφυή πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου είχε σώσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Αυτό το έλεγε ο ίδιο. Θέλω όμω επίση να τονίσω ότι αυτέ οι αποφάσει που λάβαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρόλο που απαιτούν ακόμα ενίσχυση και επεξεργασία, είναι ιστορικέ και για την ίδια την Ευρώπη. Αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, έστω και με διαφωνίε και δυσκολίε, μπορεί να συμπεριφερθεί σαν μια μεγάλη οικονομική και πολιτική δύναμη και να προστατέψει την αξιοπιστία των κρατών μελών της και πάνω απ' όλα και την αξιοπιστία του ίδιου του κοινού νομίσματος. Life, knowing, knowing ευρώ και ξερό ψωμί. Πράγμα, ε, το ξερό ψωμί το έχουμε, το ευρώ μάλλον δεν το έχουμε. Ή δεν ξέρω για πόσο θα το έχουμε, ή πώ το έχουμε, ή πόσοι το έχουν, ή πόσα έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, βάλτε ό,τι θέλετε εκεί μπροστά. Αν το ξέρω, ψωμί είναι στάνταρ, δεν είναι τυχαίε αυτέ οι παροιμίε που φτιάχτηκαν κάποτε σε αυτόν τον τόπο. Είναι, είναι manual, ισχύουν για όλη τη, όλη τη διάρκεια ζωή του ελληνισμού, που δεν είναι και μεγάλη όπω έχετε καταλάβει. Πλησιάζουμε προ το τέλο, οπότε αυτομάτω θα λυθούν τα θέματα, είτε με ευρώ, είτε με δραχμή. Υπάρχει όμω από την αριστερά, από πού άλλου θα μπορούσε να έρθει το φω σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη ζωή υπάρχει κάποιος από την αριστερά που θέτει θέμα πια εξόδου από το ευρώ δεν εννοούμε τον κύριο Αλαβάνο, Αλίμωνο τα λέει καιρό άλλωστε εννοούμε έναν ε, καινούριο ανανύψαντα όπως τους αποκαλούμε είναι ο Νίκος Μπίστης ε, αυτή τη στιγμή είναι ακόμη στη Δημάρ Οι λύσεις που υπάρχουν είναι μία έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρω... Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι μία. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Θα τρώμε βελανίδια, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά θα ζήσουμε έτσι. Οι λύσεις λοιπόν που υπάρχουν είναι μία. Το λέει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το Ευρώ. Δεν ξέρω αν το έχει μάθει ο Φώτης να πάει να ραφτεί, να φτιάξει άλλο κοστούμι, να βγάλει αυτό το μνημονιακό, το σούπερ Μνημονιακό και να φορέσει ένα αντιμνημονιακό, τα είπε ο κύριο Μπίστη, δεν είπε μόνο αυτό. Ο γνήσιο αριστερό, εξέφρασε την αλληλεγγύη του βεβαίω στον κυπριακό λαό, αλλά διαχώρησε, γιατί ένα αριστερό δεν είναι τυχαίο, διαχωρίζει, δεν έχει το ίδιο, τα ίδια μέτρα, ίδια σταθμά για όλου, κάνει το διαχωρισμό και μάλιστα ο αριστερό κάνει τον ταξικό διαχωρισμό. Ε, να καταρχήν να καταθέσω την αλληλεγγύη τη Δημαρ προ την κυπριακή ηγεσία, του Κύπριου πολίτε. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε. <laughs> Κυρίως τους Κύπριους πολίτες οι οποίοι διασώσανε τις καταθέσεις τους μέχρι τις 100.000 Να πω ότι δεν έχω την ίδια αγωνία για τους Ρώσους Ολιγάρχες, δεν έχω την ίδια αγωνία για την Κυπριακή Εκκλησία δεν έχω την ίδια αγωνία για όσους μεγαλοκαταθέτες ξενοδόχους κλπ βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή Ευρώ και ξερό ψωμί Καταρχήν να καταθέσω την αλληλεγγύη της Δημάρ προς την Κυπριακή ηγεσία του κύπριου πολίτες Ενώ διαχώρησε του άλλου, του μεγάλου χείμωνε, έτσι αυτό ακριβώ. Αυτό είναι ο πραγματικό αριστερό. Δείχνει το δρόμο. Η ώρα είναι 1 και 14 και 45 δεύτερα. Ε, έχει αλλάξει η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ακούσαμε στην αρχή ευρώ και ξερό ψωμί. Πέρασαν 7 λεπτά. Άλλαξε η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τώρα από τον πρόεδρο τη νέα γραμμή. Με ρωτάτε αν θα διαπραγματευτούμε. Βεβαίω. Θα του πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φεύγουμε από την Ευρωζώνη. πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ξέρετε η χρηματοδότηση που έχετε αποφασίσει, εμείς δεν τη θέλουμε πάρτε την πίσω. Κάνσα σκούω στο πρόγραμμα που θα τους προτείνετε θα επιμείνουμε κύριε Χαζνικολάου. Άκου και Στέφανη. Θα επιμείνουμε κύριε Χαζνικολάου. Έχει πει πολλά που όλα χωράνε. Α, ξανά άλλαξε θέση ο πρόεδρος. Έχει περάσει ένα λεπτό από τότε που ακούσαμε ότι θα πάμε και θα φύγουμε. Άλλαξε η θέση. Πρέπει να παρακολουθήσουμε και τη νέα αλλαγή για να πιάσουμε και το δεξιό κομμάτι, μάλλον, τους νοικοκυρέους του ΣΥΡΙΖΑ, που τόσος πολλής λόγος έχει γίνει. Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα και θα το λαό. και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα δέκα άνθρωποι. Πάντα όταν αρχίζουμε κάτι, τελειώνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή αρχίζουμε καθώς μπαίνουμε και τελειώνουμε καθώς βγαίνουμε. Λόγια μεγάλου ανδρός του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ακούσαμε πριν ε, την αλλαγή στάσης, την παρακολουθήσαμε. Είναι μάλλον η πιο σύντομη έτσι, η αλλαγή. Συνήθως... Του έπαιρνε εβδομάδα, τώρα αλλάζουν ένα λεπτό. Τα έχουμε όλα εμεί εδώ. Ό,τι θέλετε. Οι δεξί του Ήρζα να ακούσουν αυτό το τελευταίο, θα παραμείνουμε στο ευρώ. Το άλλο ήταν λίγο μοντάζ με του χιλιάδε αυτοκτονίε. Οι αριστεροί του Ήρζα, υπάρχουν και πάρα πολλοί, ελπίζουν οι καημένοι, τέλο πάντων. Θα ακούνε το προηγούμενο, ότι φεύγουμε από την ευρωζώνη. Ό,τι θέλετε τα έχουμε. Έχουμε κι άλλα. Το αρχείο του Αλέξη έχει προβλέψει λεπτομέρειε και λεπτομέρειε. Θα πει κάποιο γιατί, Αλέξη, σήμερα. Διότι με αυτά που γίνανε στην Κύπρο, που έχουν γίνει, νομίζω. Όλοι πρέπει να έχουν καθαρέ θέσει ώστε να μπορούμε να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. Το ζητούμενο πια, αφού δεν μπορούν τίποτα άλλο να δώσουν εδώ που έχουμε έρθει, τουλάχιστον αλήθεια, ειλικρίνεια, καθαρέ θέσει, ξεκάθαρε και πεντακάθαρες Ε, δεν τι έχουν όλοι αυτέ τι καθαρέ θέσει. Τα όσα έγιναν στην Κύπρο βάζουν νέα δεδομένα. Δεν περιμέναμε την επόμενη μέρα να έχουν δοθεί απαντήσει. Όμω, όποιο νομίζει ότι δεν πρέπει να απαντήσει καθαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το τι ακριβώ εννοεί, θέλει, υπονοεί, φαντάζεται, οραματίζεται να κάνει σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, συζήτηση, διάλογο με του γκάνγκστερ ή συμμάχου ή το Σόιμπλε που τον είδα, αλλά τελικά μα είπε ότι είναι γκάνγκστερ. Όποιο νομίζει ότι πρέπει να δοθεί μια καθαρή απάντηση σε αυτά, α τη δώσει, αλλιώ και χωρί απαντήσει μπορούμε να πορευτούμε όπω πορευόμαστε τώρα. Ένα λαός μόνο, έρμο, χωρί να ξέρει να πιαστεί από πουθενά. Θα πιαστεί από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Τουλάχιστον έχει καθαρέ. Απαντήσεις και αποφάσεις Όπως τουλάχιστον του Βενιζέλου Είμαστε υπέρ της Ευρώπης Είμαστε υπέρ της Ευρωζώνης Είμαστε υπέρ του Ευρώ Θεωρούμε ότι το ισοζύγιο είναι θετικό Θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουμε Σε αυτήν την ομάδα των ανεπτυγμένων κρατών Και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω Είμαστε υπέρ τη Ευρώπης Και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα τη δραχμή ή στην Ελλάδα του 60 ή του 50, Ελικά καθαρέ ερωτήσει έβαλε και ο Βενιζέλο, όχι καθαρέ απαντήσει. Μ' αρέσει που η σύγκριση πάντα γίνεται με την Ελλάδα του 50 ή του 60, Ότι και καλά πηγαίνουμε προ τα εκεί. Οι άλλοι λένε ότι έχουμε φτάσει προ τα εκεί. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Στην Ελλάδα του 50 και του 60, κανεί δεν έτρωγε από του κάδου των σκουπιδιών. Στην Ελλάδα του 50 και του 60, του 60 κυρίω, δεν υπήρχαν συσίτια, δεν υπήρχαν ουρέ. Υπήρχε φτώχεια. Ανέβαιναν όλοι προ τα πάνω, αλλά αυτά τα έσχη που συμβαίνουν τώρα και βλέπουμε, αυτέ οι φοβερέ και τρομερέ εικόνε, δεν υπήρχαν στην Ελλάδα του 50 και του 60. Είναι χειρότερα τα πράγματα από την Ελλάδα του 50 και του 60. Παρά τι φιλότιμε προσπάθειε τη Τρόικα εξωτερικού, τη Ευρώπη και βεβαίω των υποταγμένων εδώ, μαριονετών, τη τρικοματική κυβέρνηση και των λοιπόν παρατρεχάμενων βουλευτών, φιασμένων και έτσι γενικώ αναστατωμένων από τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο. Και από τον απόϊχο που υπάρχει στην Κύπρο, γιατί δεν έχει λήξει τίποτα στην Κύπρο, όπω ακούτε, και παρετήσει έχουμε και διαδηλώσει απ' έξω. Έχουμε τη νεολαία τη Κύπρου, μαθητέ και φοιτητές έξω από το προεδρικό μέγαρο, είναι από το πρωί και μαζεύονται συνεχώ. Η νεολαία, η περίφημη νεολαία κάθε τόπου, που καταλαβαίνει ότι κυρίω για αυτήν ο τόπο, όπω λέει το τραγούδι, αλλά και το μέλλον είναι κλειστό, θεόκλειστο. Διαφορετική άποψη από όλα αυτά που λέμε, έχει βεβαίω ο κύριο Τουρνάρο, ο οποίο δημιουργεί και μια ωραία εικόνα με αυτά που λέει. Μέσα στο σενάριο του ευρώ, εγώ πιστεύω ότι το ελαττήριο έχει πατηθεί μέχρι, μέχρι, μέχρι κάτω. Δεν πάει άλλο. Άρα μόνο επάνω μπορούμε να πάμε. Άρα μόνο επάνω μπορούμε να πάμε. Ευρώ και ξερό ψωμί... Η σταθερή άγκυρα είναι το ευρώ. Μπράβο, Άρα μέχρι μόνο επάνω μπορούμε να πάμε. μόνο επάνω γιατί το ελαττήριο ξέρετε πως έχει πατηθεί προς τα κάτω θα μας σωθήσει μόνο προς τα πάνω βεβαίω, πόσα ατυχήματα ξέρετε έχετε φανταστεί ίσως και ίδιοι να έχετε πέσει θύμα τέτοιου ατυχήματο όταν απότομα εκτιναχθεί το περίφημο ελαττήριο που ακριβώς μπορεί να φτάσει αυτό που ήταν επάνω στο ελαττήριο να φύγει τελείω από την γη, στρατόσφαιρα, τι άλλη σφαίρα υπάρχει να απογειωθεί, να φτάσει πάρα πολύ ψηλά που. Είναι και ο στόχο βεβαίω. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα, καρτερούμεν να συμβεί, όπω λένε και η Κύπροι, να συμβεί αυτό που είπε ο κύριο Τουρνάρα, αυτό που λέει ο Τσίπρα, αυτό που λέει ο Σαμαρά, αυτό που λέει κυρίω ο Κάρολο Παπούλια, ότι πρέπει να γίνει μάθημα σε κάποιου άλλου αυτό που περνάμε εμεί. Οι τοποθετήσει τη πολιτική ηγεσία, όταν θέλει να απολογηθεί με τον τρόπο που ξέρει πάντα, βάζει τη λέξη μπροστά πρέπει, ότι πρέπει να συμβεί κάτι. Γιατί εμεί δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, οπότε πρέπει οι άλλοι να πάρουν το μάθημα από αυτό που κάνουν οι άλλοι σε εμά. Είναι μια ωραία λογική. Βεβαίω την έχουμε παρακολουθήσει πολλέ φορέ και από ό,τι φαίνεται θα την παρακολουθούμε συνεχώ. Τηλέφωνο επικοινωνία είναι το 21200 mail έχουμε, στέλνεται στη διεύθυνση στο YouTube, Και όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αφήνει κενό. Το μήνυμά του και αποστολή στο 5400. Από την προηγούμενη εβδομάδα, πολύ μα ζητάνε εδώ να ακούσουμε το καρτερούμεν, το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι και πολιτικό και ό,τι θέλετε από την Κύπρο. Το βρήκαμε έτσι σε μια πολύ ωραία εκτέλεση. Ε, ο Νίκος Απρανίδης καταρχήν είναι στον, ήχο, στον ήχο ο Νίκος στον ήχο ή ο ήχος στον ήχο όλα μαζί πάνε έτσι δεν το είπαμε. Η εκτέλεση είναι από το Σύλλογο ε, Ανέργων Νέων και Νεανίδων Λευκοσίας. Κάτε Αυτή η συμμορία που έχει μαζευτεί και έχει ονομάσει τον εαυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μα κάνει. Αν αυτέ είναι οι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τι θέλουμε. Μια καταστροφή Σε σήμερα να διαδηλώσουμε εμπλάει. Ο κόσμο εγκατέρευσε. Φίλε μου, το κράτο δεν υπάρχει. Κάμουν μπαρελάσει άσκοπα. Δεν καταλαβα ακόμα σε, ποιο, σε ποια χώρα νοείμε. Ζω στη δική του οτοπία. <Κι>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 Булеме, душтем пост киваме. Е истогафена, се Από τις στερήσεις μου φύλαγα για να έχει ένα καλύτερο μέρο το, το παιδί μου και τώρα δεν έχουμε από κανένα να μου πάρει τα λεφτά του γιού μου. Διότι αν έρθω εδώ, εγώ και πάρω το χέδι μου στη τσέπη και πάρω λεφτά θα με πείτε κλέφτησα για αυτούς τι είναι νομοσχέδιο. Τι ωραία διαπίστωση που κάνει η κυρία. Είναι από το Δελτίο του Αλφα χθες το απόγευμα. Έρχισε τη Λιαντεποκριτή κάτω στην Λευκοσία. Και την ώρα τη παρέλασης ήταν γύρω-τριγύρω και ο συνάδελφο και ρωτούσε του ανθρώπου και έλεγαν αυτά που ακούσαμε νωρίτερα μέσα στο τραγούδι. Καρτερούμενα, αλλά αυτή η διαπίστωση είναι ωραία ότι όταν το κάνει ίδια είναι κλέφτησα, όταν το κάνει η επίσημη πολιτεία είναι νομοσχέδιο και νόμο του κράτου κτλ. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον με αυτά και με αυτά, κάποιοι λαοί, οι κομμάτια των λαών, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ακριβώ όμω τι παίζεται, και αυτό είναι πολύ θετικό και πολύ ευχάριστο, όπω λέει και ο Ρέστι Μακρύ. Η Μέρκελ έστειλε εδώ το Ρεχάγγελ. Σήμερα το πρωί βγήκε ο Ρεχάγγελ, τον ξέρουμε όλοι, τον αγαπάμε όλοι αλλήμωνο. Βγήκε ο Ρεχάγγελ στη νετ για να μας πει τι. Και να κλείσουμε με τον κύριο Ρεχάγγελ τι είναι το μήνυμα που μεταφέρει λοιπόν από την κυρία Μέρκελ και τι είναι το μήνυμα που κομίζει στον Ελληνικό Νικόλαο. Και όσον αφορά την κυρία Μέρκελ αυτή δεν έχει εφεύρει την κρίση. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα, με πάρα πολύ καλή καρδιά. Είπε κι άλλα, αλλά εμεί αυτό σταθήκαμε. Για ευρώη του λόγου, είναι μια πολύ έξυνη γυναίκα, κανεί δεν το έχει ευζητήσει αυτό, το αντίθετο. Με πάρα πολύ καρδια, καλή καρδιά, αυτό θέλαμε να καταλάβετε όλοι, το λέει και ο ρεχάγιο, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στον τόπο σε αυτόν. Τώρα θέλει να προσφέρει προφανώ και στο γερμανικό. Και κρατάμε αυτό ω παρακαταθήκη, το κρατάμε για το υπόλοιπο της μέρας, ότι η Μέρκελ είναι μια έξυπνη γυναίκα με πάρα πολύ καλή καρδιά. Μετά από αυτά ο ειδικό καρδιολόγος για τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις. Αποστόλιο Γιάσο. Γεια. Yeah. Ήταν ο άντρης με 1,5 χρόνο άνεργος. Oh. Πήγε για δουλειά τώρα, ξεκίνησε. Και μια απασχόληση του είπα 6 ώρε, 400 ευρώ. Α, ah, ρε, ρεδάκι, ε! Και 1000 ευρώ, 1400. Ωπα, 1.020 ευρώ ξέρεις Και ξέρει κάτι, Αποστόλη. Δεν ξέρω, μήπω δεν φορολογείστε. καταντήσαμε. Έχω ακούσει του εφοπλιστέ δεν του φορολογούν, τι γίνεται. Είμαστε ευχαριστημένοι, Αποστόλη. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ που θα πει. Θα πει και ευχαριστώ μετά από αυτό. Λέω ευχαριστώ στο αφεντικό που δίνει 400 ευρώ. Εκεί καταντήσαμε.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 Τα το βάλει με τον Άδωνο, γιατί δεν συμπληρώνει τις Αλήθεια δηλαδή ο Άδωνος. Αφού οι Γερμανοί βάζουν λεφτά. τους άφησε, σε ο Χίτλερ, Τους άφησε ο, ο, ο Χίτλερ τους άφησε πολύ χρήμα, ρε. Η τον κόσμο και ψάξει το χρήμα. Τώρα θα με το χρήμα. Τα mm. βάζουμε το παιδί που λέει την αλήθεια, δηλαδή, το, το άξιο παλικάρι και τέχνο, αυτό το πέρα, της Ελλάδος. Ο κομμουνιστής λέει πολλά, ενώ ο καπιταλιστής τώρα πια κάνει πάρα πολλά. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, είναι Ήλοποστολή, καλημέρα. Γεια σου. Τι κάνεις? Ε, καλά τώρα. Τι, εσύ τι κάνεις? <laughs> Καθάνει πειράζω σε ρωτάω. Ε, όχι, αλλά χάρουμε χρόνο με αυτά. Έχουμε επανάσταση να κάνουμε. Καλά, Καλάκα. Δεν αφήσουμε τι γλώσσε σχέσει. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, οκ. Okay. Επειδή υπάρχει μια ανθρωπιά και ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Ναι, καλά oh. που υπάρχει ανθρωπιά. Δεν υπάρχει Στην Ελλάδα που... του σαμαρά, υπάρχει ανθρωπιά. Αμά. Κάτι στο Σαμαρά εγώ και εσύ ο θύμιο εμεί απέλλοι άνθρωποι. Mm. Δεν έχουμε ανθρωπιά μεταξύ μα. Χάσετε στου αυτού να κουρεύονται. Mm. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε. Mm. Θα ενώσουμε τι δυνάμει μα και κάτι θα κάνουμε. Ναι, καλά. Έχει, δεν είναι. Ναι, καλέ. Η ημερομηνία δεν έχει βρεθεί, θέμα χρόνο είναι. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει ο Θήμιο για τον ε, καπιταλισμό. Ηλίθιε. Είπαμε, θα λέτε και το ηλίθιο. Όχι. Τα δικαιώματα, ο άνθρωπο. Κοίταξε, εμένα, εμένα δεν μ' αρέσουν οι αρνητικέ εκφράσει γιατί εκπέμπουν αρνητική ενέργεια. Όχι, το ηλίθιο είναι θετική έκφραση. Όταν πάει <σχε> μετά τον καπιταλισμό, είναι θετικό. <σχε> Τέλο πάντων. Λοιπόν, στο σοσιαλισμό, λοιπόν, στο λεξικό, εκεί που γράφει για τον σοσιαλισμό, λέει Κοινωνικο-οικονομική θεωρία που προβλέπει στην κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγή και την κατάργηση τη εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Ατίσε το, καπιταλισμό. Λοιπόν, νομίζω τι είναι σαφές τι σημαίνει καπιταλισμό. Μετά από δύο χρόνια ρε βρήκα δουλειά. Άκου, να τα ακούει αυτά ο κόσμο και να ξέρω ότι εντάξει, μια κάποια στιγμή όλα θα φτιάξουν. Δύο χρόνια καθόμουν και βρήκα δουλειά. Βέβαια είναι λίγο μακριά, αλλά εντάξει. Πού? Ποιο σημασία στο Σύνταγμα, Στην Βουλή από κάτω. Τι θα κάνει, κουλούρια. Τι θα Κάνω, όχι ρε βρήκα, έχω πιάσει εδώ και 20 ημέρε ρε. Θα τα είσαι περιστέρια, τι θα κάνει. Τι θα κάνω, δεν πα κάνω ρόλο σήμερα. Απλώ πήρε να σου πω να τα ακούει ο κόσμο. Ως... Ζήτω σαβαρά. Με φοβάστε. Κάποια στιγμή όλοι θα βρείτε. Μετά από δύο χρόνια θα γίνει μόλις μαρκαδόροι. Ρε το μαρκαδόροι. Αν και θα προτιμούσα να γίνω μαρκαδόρος. Είναι πιο καλλιτεχνικό. Ζωγραφίζεις κιόλα. Τότε ήταν μια μεγάλη επανάσταση. Τώρα. Άριστα, τώρα είναι μια Τρόικα. Τώρα είναι μια Τρόικα. Άριστα, λέει και ο άνθρωπο. Κύπριο και αυτό εκεί στην παρέλαση, μαζί με τον ρεπόρτερ του ΑΛΦΑ. Τέτοια όχι φέρουν ακριβώ τέτοια ναι και τέτοια παρεπόμενα. Το όχι δεν είναι κακό. Δεν ιτήθηκε το όχι που υπόθηκε έτσι όπω υπόθηκε. Ιτήθηκε το συγκεκριμένο όχι έτσι όπω υπόθηκε. Κανένα όχι ποτέ στην ιστορία δεν έχει χάσει όταν είναι όχι λαού. Δυνατό, ρωμαλαίο όπω πρέπει, με καθαρή στόχευση, με αποφασιστικότητα, με θυσίε. Και εδώ που έχουμε έρθει και όσο περνάει ο καιρό, οι θυσίε είναι πάρα πολύ δύσκολε. Το δίλημα τη χθεσινής επαιτίου ήταν τότε, που την γιορτάσαμε χθε. Ήταν ελευθερία ή θάνατο. Και ακούγοντα χθε εκπομπέ, αυτό ακριβώ έλεγαν και οι ακροατέ. Το plan B τη τότε εποχή ήταν ο θάνατο. Το plan A ήταν η ελευθερία, το plan B ο θάνατο. Δεν έγινε το plan B γιατί ήταν. Πολύ γερό το plan B για να γίνει. Οπότε έγινε το plan A και ζήσαμε μισκαλά, ζούμε μισκαλά καλά και αυτοί καλύτερα θα πάμε στον ρεαλισμό. Γιατί καλά όλα αυτά για τα όχι, για τα καλύτερα όχι, για το πώ πρέπει να υποθεί το όχι, αλλά υπάρχει ο ρεαλισμός και δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο λίγοι τον ακολουθούν. Ένας από αυτούς είναι από τη Δημάρου, ο κύριος Μαργαρίτης. Σας έχω ξαναπεί... Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα προσόν, είναι σούπερ μάρκετ. Θε να είσαι εναντίον του Ευρώπου, το εκεί, θέλε να είσαι υπέρ του λαού τη. Το το εγώ σα πει, Ευχαριστώ διέκοψε, αγαπητέ. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Εγώ, εγώ σα είπα τρει φορέ ότι οι φιλοευρωπαϊκέ δυνάμει πρέπει να εξετάσουν και να βάλουν πλάτε για την αλλαγή των σχετισμών στην Ευρώπη. Και είπα ότι σε μερικά τα στοιχεία που κάνει κριτική για την πορεία τη Ευρωπαϊκή έχει δίκιο. Αλλά πρόσθεσα και το. Στο ξαναλέω τρίτη φορά και τελευταία, δεν θα το ξαναπώ, για να μιλήσω και οι να πολίτες Να αναστοχαστούμε ρεα... Όχι, χρειάζεται ρεαλισμός Εντάξει. Αυτή είναι η σχέση <laughs> με το δυνάμενο Πώ θα γίνει Και ξέρετε πολύ καλά ποιοι χρησιμοποιούν αυτή τη φράση, αυτή τη μέθοδο Και όταν μιλάνε για ρεαλισμό, τι ακριβώς εννοούν. ρεαλισμό Εννοούνε ε, να πεινάει κάποιο, να τρώει από του κάδους Να είναι η ανεργία στο 1,5 εκατομμύριο Να πληρώνει χαράτσια, να έχει ανασφάλεια να μην έχει δουλειά, να κλείνουν επιχειρήσει. Όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία να μην έχουν οι καρκινοπαθήσφρα φάρμακα. Αυτά είναι ρεαλισμό. Όλα τα υπόλοιπα όταν ζητάει κάποιο να σταματήσουν όλα αυτά και να πάμε κάπου αλλού ή εμπάκτιση να αποπειραθούμε, να πάμε κάπου αλλού δυναμικά οπότε να είναι το αποτέλεσμα εγγυημένο, Αυτό δεν είναι ρεαλισμό, είναι κάτι διαφορετικό σύμφωνα με αυτή τη λογική. Σήμερα το πρώτο είπε ο κύριο Μαρκαρίτη, μαζί με τον κύριο Βούτζό, έριξε και ένα καβγά εκεί είναι πιο Ε, είναι πιο φιλολαϊκό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολλά θέματα υπήρχαν έτσι κι αλλιώ και υπήρχε μια ένταση στα πρωινά παράθυρα. Αλλά χθε το βράδυ, χωρί ένταση, αλλά με χιούμορ του μπίστη προ τη Λιάννα Κανέλη, προχώρησε βραδιά. Λιάννα, έλα τώρα. Ε, εγώ. Μα πάρα που λέτε. Τρει λέξει, Τρει. Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα 800 παρακάτι χιλιάδων κατοίκων. Οχτώ. 800 χιλιάδων παρακάτι λέξεις, κατοίκων. Είπες, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> έλα. <laughs> Κρυόκολλο που είναι το αυτό τώρα. που λίγο να προχωρήσουμε. Πολύ κρυόκολλο και αυτό είναι 7 λέξεις. Να λοιπόν. μιλήσουμε. <laughs> ε, το είναι σύνθετη από δύο. <laughs> ε, <laughs> λοιπόν. Λοιπόν, ακολουθεί λαό. Ναι. Ο Αποστόλη. Αυτό. <laughs> Ούτε για πλάκα να μην δίνει το όνομα του Ντουρούτη. Σε αυτό το μπακάρι. Γιατί? Ε, γιατί. Τι θα πει γιατί. Όλοι είναι αρχική είμαστε σε αυτήν την κοινωνία. Μπορεί να έχεις δίκιο αν και κάποιοι άνθρωποι από τα 18 τους μέχρι τα 58 τους που είμαι εγώ είναι μονίμος στους δρόμους. Εντάξει κάποιοι άλλοι είναι στους πονόμους. Μικρή διαφορά. <laughs> Πάνω <laughs> δρόμος κάτω υπόνομος. Οι Κύπροι είπανε όχι ναι. και συνωστιζόνται στι κανονορές της τράπεζας. Εμείς που είπαμε ναι Θεόλα... Δεν έχουμε ανάγκη, δεν πάμε καν στις σε... τράπεζες γιατί δεν υπάρχει τίποτα να βγάλουμε ναι. από μέσα. Εμείς που είπαμε ναι Θεόλα, συνοστιζόμαστε στα συσίτια. Και στον ΟΑΕΔ πες. Ε, στη φτώχεια, στον Αποστόλη μου, ένα είναι ο εχθρός, πες το, ο εμπεριαλισμό. Όπου να πας, το ίδιο θα είναι, ναι. έτσι.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 Στην πλατεία του Συντάγματο για συμπαράσταση. Σιγά, εδώ δεν ήταν τρει Έλληνε. Λέω. Να μη... συμπαρασταθούν πολιτικά. Θα αφήσουν οι κόρτε των Πρετρετέρων να βγουν έξω να συμπαρασταθούν του Κύπριου. Μήπω ακούστε ένα πράγμα. Εδώ έχουν αποκτηνώσει τα παιδιά των 750 ευρώ. Τα ματ τα έχουν κάνει τα έχουν αποκτηνώσει. Τα ματ. Είδα εχθέ. Το και... ΜΑΤ ότι και να το κουνήσει από τη στιγμή που αποφασίζει να πάει να γίνει ματ. Ναίστα. Αλλάζει, γουρουνίζει η φάτσα Ναίστα. Το ξέρει από την αρχή, ό,τι και να πάρει που παιδί. Αυτός θα έκανε την ίδια δουλειά και με 200 ευρώ Υίδε. Τα 700 είναι πολλά Ο Αποστόλης Αυτός Τροπή σα.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 Τι κάνεις? Καλά. Θα σου πω, θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω απάντηση εμπειρία ή κρίσεως. Άντε. Ο Χατινικολάου θα αντέξει θα σας πει γενικά να πάρετε τον πουλό. Πώς το βλέπεις? Θα αντέξει. Θα αντέξει. Έτσι πράγμα. Ευχαριστώ.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 Ελά ρε φίλε. Έλα, φίλος. Καλά είσαι. Καλά εσύ πώ είσαι. Μπράβο, χαίρομαι. Τι μου κάνει. Άκου παλικάρι. Yeah, φίλε. Εσύ, ε, εσύ δεν φαίνει ότι δεν είσαι στορνάρι. Αλλά έχουμε στορνάρια που μα κυβερνάνε. Τσούκρα τα τσούκρα τα πα και πάρομε μπροστά, αδερφέ μου. Πιά, Ά, θα... Γιατί μιλάμε τώρα, το κυρίσαμε στα ίδια. Πάντα με δύναμη μόνο. μου. Καλέ το πα Έλα, ναι. Έλα. Έλα Χτίκαμε γαμμό. Καλά, έτσι είπαμε. Ε, ξέρω εγώ. Πείτε τι γίνεται. Πάει πολύ καλό ο Ολυμπιακός μου, ρε. Αυτό. Έχω τρελαθεί και πανηγυρίζω στον δρόμο. Γιατί δεν προφθαίνω, καταλαβαίνω. Και πολύ καλά κάνει. Το ε, καλό ναι. είναι να έχουμε σταθερέ. Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός ναι. να νικάει και ο Σαμαρά τα κυβερνάει. Και ο Σαμαρά να α... γαλάει. Ναι, τάξει. Να σου πω. Θέλω. Ο Σαμαρά λε να μην στηρίζει την Κύπρο επειδή τον είχε χωρίσει η Βύση και να το κρατάει. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό Να έχει προσωπικό με του Κυπριού γενικώ. Να ρωτήσω κάτι ρε φίλε ναι. Με ποιο δικαίωμα αφήνεις τους ακροατάκους σου να αποκαλούν μαλάκα τον κύριο Γεωργιά Άδωνη Ευγενία εσύ Δεν ακούω Ευγενία Οι λύσεις που υπάρχουν είναι μία Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Ο Νίκο Μπίστη από τη Δημαρ. Αν έχει τα πορεία, ποιο θα λέει. Αυτά δεν τα πει έτσι ακριβώ, αλλά αυτό θα συμβεί. Οπότε το βάλαμε εμεί σε κάποια κρίσιμη στιγμή να λέει και ο ίδιο. Να, εγώ τα είχα πει στην Ελληνοφρένια. Τότε είχαν ακουστεί ότι ήμουν από τότε έξω από το Ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία όνειρα έχει ο κύριο Μαργαρίτη από τη Δημαρ και αυτό να τα ακούσουμε γιατί δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ούτε ένα. Υπάρχει ανάγκη πρώτον να αλλάξουν οι μεγάλε δυνάμει, θέλουν να μην είναι κριτής οι, οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης <κυρίζοντα> πρέπει <κυρίζοντα> να αλλάξουν <κυρίζοντα> Δεύτερον πρέπει να είναι πιο μαχητική η Ευρωπαϊκή <κυρίζοντα> Σοσιακογραφία <κυρίζοντα> Να τελειώσω <κυρίζοντα> Και τρίτον στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι για να μπορέσουμε να ασκήσουμε κριτική και να αλλάξουμε τους σχετισμούς πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας Στα πόδια μα, όπω πάμε, δεν πρόκειται να σταθούμε ποτέ. Είναι το τρίτο βήμα που προτείνει. Το δεύτερο είναι η σοσιαλδημοκρατία. Πρέπει να γίνει καλύτερη. Όραμα κι αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει. Βεβαίω είναι η μόνη λύση για να αλλάξουν όλα αυτά. Τέλο πάντων, και το πρώτο, να αλλάξουν μεγάλες μεγάλε δυνάμει τη Ευρώπη. Ποτέ καμία μεγάλη δύναμη δεν άλλαξε. Επειδή κάποιο το ευχήθηκε ένα πρωινό στο Μέγκα. Όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει υπερβολέ και, και μαξιμαλισμού. Πράγματι πρέπει να σκεφτούμε ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωση πρέπει να αλλάξει. Πρέπει, ας ελπίσουμε ότι θα ιτηθεί η γερμανική δεξιά στις εκλογές, γιατί και αυτός είναι ο επιλογός μου. Έλα ζωή σε λόγο μας. Ευχές. Ευχές και ελπίδες. Να ελπίσουμε να ιτηθεί η δεξιά στην Ευρώπη και είδαμε ο σοσιαλισμό στη Γαλλία που με τόσε. Ε ελπίδες, είχε βγει τότε και τι γράφανε, πρωτοσέλιδα, μέσα σελίδες, έξω σελίδες, σχόλια πάνω κάτω, πόσα περιμέναμε από τον Ολάντ και σε όλα αυτά τα κρίσιμα δεν υπάρχει καν ολάντ. Είναι λογικό, είναι δεδομένο παρόλα αυτά ακόμη και τώρα και με όσα έχουν συμβεί υπάρχουν άνθρωποι, πολιτικοί, απόψεις που λένε μακάρι να ιτηθεί η Γερμανία και θα αλλάξουν πάρα πολλά στην Ευρώπη. Μόλι τελειώνει μια ψευδέστηση αμέσω. Ψάχνουμε την επόμενη, τη βρίσκουμε, κρατιόμαστε από αυτήν. Μέχρι να έρθει και η επόμενη να πέσει, θα βρούμε κάποια άλλη. Οτιδήποτε φαντασιακό θα βρούμε, εκτός από την πραγματική, το πραγματικό γεγονός. Την αλήθεια δεν πρόκειται να το συνειδητοποιήσουμε, όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε. Πολλά νεύρα είχε ο κύριος Μπίστης. Είμαι ήρεμο άνθρωπο. Προσπαθώ στο που να είμαι ήρεμο άνθρωπο. Προσπαθώ να είμαι ήρεμο άνθρωπο. Αφήστε με. Και τώρα. εγώ σου απαντάω στην Δεν θα τρώνε βελανίδια, θα τρώνε άλλα Λάς. πράγματα. Λοιπόν, λοιπόν σα παρακαλώ. Κυρία Κανέλη, σα παρακαλώ, μην παίζετε με τα νεύρα μου. Δεν χρειάζεται. Νεύρα, ρε παιδιά, νεύρα, ρε παιδιά. Εγώ, κυρία Κανέλη, είμαι ήρεμο άνθρωπο. Είμαι ήρεμο άνθρωπο. Σα ακούω με μεγάλη προσοχή. Αφήστε με. Νεύρα, ρε παιδιά, νεύρα, ρε παιδιά. Σα παρακαλώ. Μα γιατί παίζετε με τα νεύρα μου, σα παρακαλώ. Αυτό δεν τον επέλεξαν οι πολίτε. Ως τι και, και, και, και να κάνετε εγώ θα μείνω ήρεμος Όσο μπορώ λοιπόν. Αυτά λοιπόν Χθες το βράδυ από την ανατροπή Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος Μετά το λαό το τρίτο μέρος ακολουθεί το μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος Στα υπόλοιπα αύριο γεια σας Δεν ο... μου λες τι θα ψηφίσει. Εγώ? Ναι. Δεν ψηφίζω, φίλε. Δεν ψηφίζεις Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω τι βάζουνε δίπλα από τα ονόματα. Α, δεν ξέρει δηλαδή ψηφίζουν... Έχω τρομερά διλήμματα εκείνη την ώρα. Διλήμματα εκείνη τη στιγμή, ε. Ναι. Άσε που δεν μου φτάνει ο Σταυρό δίπλα από το όνομα. Τον ήθελα πιο ολόσωμο. Γεια σου, Για χαρά. Δεν κατάλαβε ότι κινδυνεύομαι να πάθω με ζημιά. Τώρα, τόσου μήνε κυβερνάει ο Σαμάρα. Ρε να χάσουμε τον Άδωνη από τα κανάλια. Ποιον? Τον Άδωνη. Πώ? Αυτό που σε κάθε πρωινάδικο που πάει γυρεύει δανεικά. Σταμάτω να λες Σαχλά. Είναι δυνατόν. Ε, χτε προχθέ πότε γύρευε από τη Μιχελδά... Μιχελιδάκη. Πώ τη λένε εκεί στην έτσι. Από τη Μιχελιδάκη και εγώ θα ζήταγα διάφορα. Και αν δεν είχε λεφτά πάνω, θα τη έλεγα ό,τι έχει πάνω σου. Δανικό θα είναι. Πώ το Έλα. Καλημέρα. Θερμά yeah. συγχαρητήρια στο Θήμιο για το χτεσινό τη Πέμπτη. Εκεί, ενδιάμεσα από το άξιο αυτά που είπε είναι μάθημα ενότας και αλληλεγγύη. Άσχετα το τι πιστεύει ο καθένα. Καλή ελευθερία, αδέρφια. Ελευθερία και θάνατος. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Χθε από τη χαρά μου μπέρδεψα λίγο τα χάπια. Άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο και είπε θα δορίσει όλη την περιουσία για να σωθεί το κράτο. Άκουμα λε. Αυτοί οι Κύπροι έχουν τρελαθεί. Τι είπε. Όχι, δε, δεν ήταν ο δικό μα Ελλάδο. Ο, ο δικό μα ποιο. Δεν είπε ο Αρχιεπίσκοπο Ελλάδο. Α, ναι, ναι, βέβαια. Τι είπατε, κυρία. Α, τη Κύπρου ήταν. Α, μά, τα μπέρδεψα παλιγά, μου Καλά, και ο Ελλάδο ακολουθεί, μη φοβάσαι. Κοίταξε να δει, μισό λετάκι. Κι οι Έλληνε προσπάθησαν να δώσουν την περιουσία τη Εκκλησία στο κράτο στο κράτος δεν ήθελε. λέγαντο την πούλαγε πολύ ακριβά. τι να κάνει και ο Φρέμ; επρόκειτος μου παραπολεούτανες παπάς εδώ, τι δεν τους αφήνουν στη μπενέλ να βάλουν φορτωμένοι αϊκά. <συλίξε> να σου πω, ο Πάκης έχει απόλυτο δίκαιο όταν λέει ότι η κυβέρνησή μας έχει πει όχι στην Τρόικα. Μη θεωρούμε ότι η κυβέρνηση, μιλά για το την κυβέρνηση, λέει μονίμως ναι. Το πόσα όχι έχουν ελεγχθεί σε προδιαπραγματεύσεις, εκείνοι το ξέρουν γιατί έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Να σου θυμίσω το ένα και μοναδικό που έχει πει. Ναι. Όχι στη φορολόγηση των εφοπλιστών. Καλό απόγευμα, φίλε μου. Να σου πω κάτι, αυτοί οι Κύπριοι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Η λύση είναι πα στα χέρια του. Τι, κουβέλι, σαμαρά... δεν πάει κουβέλι εκεί. Άρα, εγώ σαμαράω, Βενιζέλο, Κουβέλι, Γεωργιάδη. Δεν πάνε κάτω να λύσουν τα προβλήματα. <χει> Τι κάνουν εδώ πέρα, Ελά <χει> δεν, δεν έχουν μυαλό. Η λύση είναι άλλη. Ποια είναι, Να εξάγουμε ψαριανό. Μπράβο, μπράβο, Παστολί μου. Να εκτελονιστεί εκεί πέρα να τελειώνουμε. Να σωθούν οι άνθρωποι. Έλα. Α το λέει του Κύπριου του φτιάχνανε πόσο. Λε, αν και δεν είναι καθόλου στη μόδα ο κότσος. Δεν ξέρω. Αυτό να μα. Α κάνανε ένα κουπλαιδάκι, μια κάτι. μπανάνα, κάτι. Κότσο. Έλεο πια. Τι πιστεύω, είναι, θίτσε, εξεντάρε. Κότσο. Α κάνανε αφέλειε. <laughs> Αλλά όχι αφέλειε, κάνανε δική δικοί μα εδώ. Λάθο. Κάτι του πιάσανε, μήπω, δεν ξέρω. Αφέλειε αφέλει. το πιασί από του αφελεί, να, ναι, ναι. Έλαγε. Αναρωτιέμαι καμιά φορά αν τελικά είναι αποφασιστικό αυτό που έκανε ο Κάτης στο πανηγυρισμό του ή τα που κάρανε μέσα στην ΕΡΣΟ και τις Κουχιές. Κοίτα, κάποιο κοινό υπάρχει. Στον ίδιο χώρο ανήκουν και ο μέν και η ΔΕ. Κάπου, κάπου όμως, κάπου, η ΕΠΟ τιμώρησε το κατί Αυτούς, ποιος επιτέλους δεν ήθελε αναλάβει. Ελπίζουμε να σε αναγραμματισμός της ΕΠΟ, η ΠΕΟ. Χα, καλό, Καλησπέρα. Γεια χαρά. Πήρα να σου πω το εξής.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 Απροστά διάβαζω αυτή μια τώρα μια ερώτηση ακροατή που του λέει εσύ αν ήσουν στην εξουσία τι θα έκανε. Γιατί όλε αυτέ τι προσωπικέ του περιουσίε που είναι τώρα στην εξουσία δεν κάνουν κανένα λάθο απολύτως και τι αυξάνουν συνέχεια και βελτιώνουν τι συνθήκε ζωή του, ενώ όταν διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα θα κάνουν μαντάρα. Λοιπόν, εγώ θα έκανα αυτό που κάνω αυτέ τι ειδικέ περιουσίε, αλλά για το δημόσιο συμφέρον. Θα ριζόμενο τα χρήματα για το όφελο του λαού και θα βελτίωνα τι συνθήκε του κόσμου. Αυτό θα έκανα. Ηλήθηκε. Θε του. Είμαι κομμουνιστή. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Μπολιό που, λέει, που λέει, Διότι αν εγώ και πάρω το χέρι μου και πάρω λεφτά, θα με πείτε κλέφτησα. Για αυτού τι είναι νομοσχέδιο. Μπογιό Αυτά ήταν μια μεγάλη επανάσταση. Ah, τώρα μάριστα, τώρα είναι μια τρόικα. Girl, girl, girl, girl, girl, Μέσα στο σενάριο του Ευρώ, εγώ πιστεύω ότι το ελαττήριο έχει πατηθεί μέχρι, μέχρι, μέχρι κάτω. Δεν πάει άλλο. Άρα μέχρι, μόνο επάνω μπορούμε να πάμε. Μέχρι, μ, μόνο επάνω μπορούμε να πάμε Ευρώ και ξερό ψωμί Μπράβο <Ράνα>, τον Τσίπρα Η σταθερή είναι το ευρώ Μόνο επάνω μπορούμε να πάμε. Τραβά, Βαλή, Βαλή, Βαλή,